Το θέμα του πατρό και του δεί αγίου πνεύματο. Βασιλέφω η παράκη του πνεύμα τη αληθία του Πανταχού Παρών και τα πάνω πληρώνω ότι στα ευρώνα του να γραφείων και ζωή χωριό ελεφέσα και σκίνη και καθαρισ καθέτας ψυχασιμόν Θα διαβάσουμε σήμερα από τον άγιο τη κλίμακα για κεφάλια. Το κεφάλι που. Αναφέρει εδώ ο Ιάννης κλίμακο και λέγεται κλίμακα γιατί είναι σκαλοπάτια και αναφέρει κάθε αρετή και ένα σκαλοπάτι θέτει την ακιδία μετά την πολυλογία και τα συνδέει αυτά και θεωρεί ότι η πολυλογία αυτή η άσκοπη δαπάνη της εσωτερικής δύναμης γεννά την ακιδία. Πολλές φορές λέει ένα από τους κλάδους της πολυλογίας όπως το είπαμε και προηγουμένως, είναι και ο παρόν ο οποίος μάλιστα αποτελεί και το πρώτο τέκνο της ενώ την ακιδεία γι' αυτό και της εδώσαμε την θέση που της αρμόζει μέσα στην αθλία αλυσίδα των παθών Η ακιδεία θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό σαν μέσα στην πρακτική της πνευματικής πορείας, γιατί ένας ο οποίος δεν έχει όρεξη, δεν έχει διάφορες. Και μάλιστα προσπαθούμε να την ξεπερνούμε με το να κάνουμε κάτι άλλο που να μας κινεί το ενδιαφέρον. Αυτό όμως δεν είναι η θεραπεία της ακιδείας, δηλαδή της διαδικασίας αυτής που θα έχουμε ζωντάνεμα της καταστάσεως μας. Ζωντάνεμα σημαίνει να αισθάνομαι ότι ο χώρο μου και ο χώρο λειτουργεί δημιουργικά. Επομένως, η θυμία, αν την έχω, δεν ξεπερνιέται με το να βρω κάτι άλλο που θα μου δώσει ένα κίνητρο να αισθάνομαι καλά, αν αυτό δεν λειτουργεί δημιουργικά. Δεν μου δίνει δηλαδή μια αίσθηση ζωής. Η κατάσταση της Ακηδίας είναι κάτι από το οποίο όλοι μπορούμε να πάσχουμε. Το να μην έχεις ησυχία. Να μην μπορείς να μείνει ήσυχος και μόνος. Να νιώθεις ένα εσωτερικό κενό. Μια στενοχώρια, ένα, ένα ψυχοπλάκωμα. Και έτσι που να μην βλέπεις πουθενά δυνατότητα χαράς. Αυτή η κατάσταση λοιπόν, όταν την έχουμε, αν δεν την δούμε... Αν δεν μπορέσουμε να διαχειριστούμε σωστά επιδεινώνεται η πνευματική μας αναπηρία Αν προσπαθούμε λοιπόν να την αντιμετωπίσουμε συμπτωματικά; δηλαδή κάνοντας κάτι άλλο που θα μας ενθουσιάσει χωρίς αυτό το άλλο να έχει δύναμη μέσα του να έχει ζωή μέσα του, να έχει δημιουργία μέσα του τότε θαύεται ακόμα περισσότερο η κατάστασή μας, η πραγματικότητα και γίνεται περισσότερο δυσθεράπευτη η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Όταν λοιπόν εγώ θα είμαι μόνος μου και δεν θα αισθάνομαι χαρά και θα αισθάνομαι μία δυσκολία αν δεν μπορέσω αυτή η χαρά ή αυτή η λύπη μάλλον, αυτή η δυσκολία να μεταμορφωθεί, να βρεθεί ένα τρόπος να συγκινηθώ εσωτερικά, υπαρξιακά και να κινηθεί αίμα στον πνευματικό μου οργανισμό και ψάχνω άλλους τρόπους για να λυσμονήσω την πραγματικότητα να δημιουργήσω καινούργιες καταστάσεις και προοπτικές στη ζωή μου το ότι ακόμη περισσότερο κλείνεται το πραγματικό μου πρόβλημα θαύεται η πραγματικότητα μου ακόμη περισσότερο και δεν μπορώ εύκολα να θεραπευτώ. Και όσο πιο πολύ κρύβεται η πραγματικότητά μου και γίνεται πιο στερεωμένη, για να σπάσει χρειάζεται μεγαλύτερη συντριβή. Όσο ο άνθρωπος δεν κλίνει την αλήθεια του, την πτώση του και είναι σε εγρήγορση με, μετανοίας, τόσο λιγότερο επώδυνη είναι η αλλαγή, η αλλαγή μας. Όσο όμω περισσότερο θαύουμε την πραγματικότητα και ζούμε μια ψευδή εικόνα για το ποιοι είμαστε, τότε κλείνεται ερμητικά η πτώση μας, η αδυναμία μας και θέλουμε μεγάλο κτύπημα, μεγάλη συντριβή για να μπορέσει να αποκαλυφθεί αυτό που πραγματικά συμβαίνει μέσα μας. Ακηδία λέει, ο Άγιος Ιωάννης είναι, σημαίνει παράλυση της ψυχής και έκκλησης του νου. Να υπάρχει μια ισοτερική παραλυσία, να χαθούν οι δυνάμεις, η αρμή της ψυχής και να υπάρχει έκκλησης του νου. Ο να τρέχει από εδώ και από εκεί, να είναι διαλυμένος, να μην μπορεί να συγκεντρωθεί, να μην ξεκαθαρίζει ποιο είναι το σημαντικό το οποίο είναι για μένα για να μπορέσω να ζήσω. Οκνηρία και αδιαφορία προς την άσκηση λέμε οκνηρία και αδιαφορία προς την άσκηση πότε μας συμβαίνει αυτό επειδή είμαστε αδυναμία και είμαστε μεταπτωτικοί άνθρωποι εάν δεν πιστεύουμε ότι από αυτό που θα κάνουμε θα έχουμε ευχαρίστηση άμεση γρήγορη, συγκεκριμένη χειροπιαστή αποφεύγουμε τον κόπο της άσκησης γιατί θερμή η άσκηση είναι κάτι επώδυνο που θα μου στερήσει την άμεση ευχαρίστηση και δεν είμαι σίγουρος θα μου δώσει κάτι μελλοντικά ή θα μου δώσει μια δυνατότητα ικανοποίησης ο φόβος λοιπόν ενός προσωπικού κόστους που θα απολέσω το άμεσο, το εφήμερο το χειροπιαστό που αυτό ονομάζεται ευχαρίστηση με κάνει να αποφεύγω τον κόπο της άσκησης που ε, έχει να κάνει με μια, η άσκηση για να κάνει με, σε, καταρχήν με μια σύγκρουση με τα θέλω μου μπορεί να μου λένε ότι αυτό θα μου δώσει μια βαθύτερη χαρά αλλά πουντι. πρέπει να έχω συγκεκριμένη και δεν κάνω υπομονή για κάτι τέτοιο ο κόπος λοιπόν αυτός το να να σταυρώσω να περιφρονήσω μια άμεση συγκεκριμένη χειροπιαστή ευχαρίστηση για μια αβέβαιη έστω και ουσιαστική χαρά δεν με αφήνει να μπω σε αυτή τη διαδικασία της άσκησης οκνηρία και διαφορία προς την άσκηση γιατί οκνηρία γιατί αυτό θέλει υπομονή σήμερα Όλα τα θέλουμε γρήγορα, δεν μπορούμε να κάνουμε υπομονή και αυτό δεν είμαστε μαθημένοι και δεν έχουμε το ήθος ενός ασκητικού φρονήματος που μπορεί να μας δώσει ουσιαστικά πράγματα. Είμαστε αδύναμοι, ανάπη, ανα, έχουμε μία αναπηρία εσωτερική που εκφράζεται με την βιασύνη μας. Η βιασύνη μας είναι πρόβλημα η βιασύνη μας σχετίζεται με την οκνηρία η οκνηρία απαιτεί υπομονή αν ήταν δυνατόν οι άνθρωποι, οι γυναίκες θα γεννούσαν σε μια εβδομάδα. η φύση όμως θέλει μια μήνες για να μας δείξει ότι όλα ακολουθούν μια πορεία συγκεκριμένη και όχι τυχαία δεν γίνονται, όλα αυτο, αυτο, α, δεν γίνονται αυτά α, αυτόματα χρειάζεται υπομονή και όσο είμαστε βιαστικοί είμαστε και οκνηροί. Συνδέεται η βιασύνη με την οκνηρία. Άνθρωπος ο οποίος είναι βιαστικός και ανιπόμονος είναι και κνηρός. Δεν αντέχει να δεχθεί στη ζωή του ρυθμού που μπορεί να του φέρουν κούραση. Δεν μπορεί να υπομένει. Έτσι λοιπόν οκνηρία και αδιαφορία προς την άσκηση. Μίσος προς τις πνευματικές υποσχέσεις. Αυτή είναι η ακυδεία που μακαρίζει τους κοσμικούς. Όταν λέμε κοσμικούς δεν εννοούμε τον άνθρωπο που δεν είναι στην εκκλησία ή δεν είναι παπάς ή μοναχός αλλά κοσμικός εννοούμε το φρόνημα του, το φρόνημα του κόσμου, το φρόνημα της σαρκός, δηλαδή το φρόνημα της αμαρτίας. Και όταν λέμε αμαρτίας εννοούμε... Μια, την αναζήτηση μιας χαράς η οποία δεν συνδέεται με αλήθεια με πόνο, δεν συνδέεται με τον Χριστό αλλά είναι μια φύλλα αυτή εκδήλωση της ανάγκης μας αυτό λοιπόν μακαρίζει τους κοσμικούς Βλέπει βλέπεις τον άλλο, λες τι ωραία περνάει εγώ δεν περνάω καλά που κατηγορεί τον Θεό ότι δεν είναι ευσπλαχνικό και και όταν δεν μας δίνεται κάτι άμεσα και χωρίς κόπων, τότε θεωρούμε ότι μας ταλαιπωρούν. Ό,τι γίνεται με κόπον, το θεωρούμε ταλαιπώλια. Όταν λοιπόν εμείς στη ζωή μας περνούμε κάτι που απαιτεί κόπον και χρειάζεται υπομονή, τότε αντιδρούμε και θα αντιδράσουμε ή στους γύρω μας ανθρώπους ή όταν αφορά θέματα πνευματικά, θα αντιδράσουμε στον Θεό. Και έτσι λοιπόν όταν το ήθος μας είναι συνηθισμένο στο fast food και η πνευματική ακόμα ζωή και τα πάντα, τότε θεωρούμε σκληρόν τον Θεό που μας λέει χρειάζεται υπομονή. Η πνευματική γέννα είναι μια διαδικασία που υποθέτει κάποιες υπηρεσίες, Προποθέτει κάποιε καταστάσει. Ο Θεό δεν θέλει να μα βασανίσει. Αλλά αν εγώ δεν έχω τι προποθέσει βαθιά να δεχθώ την αλήθεια και να καρποφορήσει, τότε δεν γίνεται τίποτα. Ο Θεό λοιπόν, για να μου δώσει κάτι, χρειάζεται να υπάρχει υποδομή αυτό που θα μου δώσει να καρποφορήσει. Να αποκτήσω δηλαδή. Την ικανότητα αυτή, τη γνωστική αν θέλετε ικανότητα και όταν λέμε γνωστική δεν είναι τη διανοητική αλλά το είναι μου να αντιλαμβάνεται, να διακρίνει, να αναγνωρίζει, να παραδέχεται. Αυτό λοιπόν προποθέτει κάποιον χρόνον και δεν το κάνει ο Θεός τυχαία, το κάνει για το καλό μας. Όταν όμως εγώ έχω μάθει, νομίζω ότι όλα αυτά γίνονται αυτόματα αποφασίζω και γίνεται. Η φύση είναι η εικόνα αυτής της πνευματικής πραγματικότητας, δεν είναι έτσι. Και όταν θέλουμε να βιάσουμε τη φύση, γρήγορα να έχουμε τα προϊόντα mm. μας τάχιστα, υπάρχει να τροπή. Και αυτό που τρώμε δεν είναι τροφή υγιεινή. Έτσι λοιπόν, και στα πνευματικά πράγματα, όταν δεν ο άλλος, όταν έχουμε συνηθίσει ένα ήθος που, δεν, που νομίζουμε ότι τα πράγματα γίνονται αυτόματα, χωρίς συγκεκριμένη πορεία και διεργασία τότε θα αντιδράσουμε με αυτά τα πράγματα που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας και θα αισθανθούμε τον Θεό ως σκληρό αφιλάνθρωπο Αυτή λοιπόν κατηγορεί τον Θεό ότι δεν είναι ευσπλαχνικός και φιλάνθρωπος που φέρνει ατονία την ώρα της ψαλμωδίας και αδυναμία την ώρα της προσευχής την ώρα τη προσευχής νιώθουμε ότι είμαστε εξαντλημένοι, κουρασμένοι. Και αυτό δεν είναι η πραγματικότητα, γιατί αν εκείνη την είχαμε κάτι άλλο που θα μα ευχαριστούσε άμεσα, θα ξενυχτούσαμε. Δεν είναι φανερό αυτό. Όταν θα μα πει κάποιο να πάμε να γλεντήσουμε μέχρι το πρωί, δεν θα καταλάβουμε τίποτα. Αν μα πει κάποιο μισή ώρα προσευχή το βράδυ, νιώθουμε βαρύ το σώμα μα. αρχίζουν να χασμουριτάζουμε. Θέλουμε να κομπούσουμε στον τοίχο. Δεν περνάει η ώρα. Αυτό τι δηλώνει. Ότι δεν είναι ο πραγματικό πρόβλημα ο κόπος, είναι η ισοτρική διάθεση. Δεν βρίσκουμε κίνητρο στην προσευχή. Γιατί δεν πιστεύουμε ότι εδώ θα μας... Αυτό είναι ένα γεγονός ζωής, ένα γεγονός χαράς. Και ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Ζούμε τα πράγματα σε μια... Ε, νομίζουμε ζούμε τα πράγματα με το μυαλό μας. Φανταστικά. Νομίζουμε ότι ξέρουμε τον Θεό. Ότι γνωρίζουμε τα του Θεού, επειδή μπορεί να διαβάσαμε να κατανοήσουμε ο νού μας. Δεν είναι έτσι ο Θεός. Νομίζουμε ζούμε κατά την ειν ζωή και αυτό φαίνεται ότι δεν είμαστε ερωτευμένοι με την προσευχή. Όταν δεν θεωρήσει ο άνθρωπος ότι η πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει στην γη είναι να προσεύχεται και να έχει κοινωνία με τον Θεό τότε ε, αυτά που πιστεύει για τον Θεό και περιγράφει για τον Θεό είναι θεολογικές φλιαρίες για να πουλήσουμε πνεύμα. Πραγματικά ζούμε τον Θεό όταν για μας ο χρόνος ζωής, ο χρόνος της δημιουργίας, είναι ο χρόνος κοινωνίας με τον Θεό. Η προσευχή και η μετοχή μας στα μυστήρια. Οι άνθρωποι έχουμε παρεξηγήσει την προσευχή και τη θεωρούμε ένα γεγονό που δεν έχει σκοπό, που αντιτίθεται στην έννοια του κοινωνικού έργου και της δημιουργίας, και είναι ε, ένας, μια βασανιστική ώρα που επιβάλλει μαζοχιστικά ο πνευματικός η Εκκλησία μας για να ικανοποιήσουμε τον Θεό ή να τα έχουμε καλά με τον Θεό. Σε αυτό ίσως φταίμε κι εμείς ή τη Εκκλησίας υποτιθέμενα, υποτιθέμενη της Εκκλησίας, που δίνουμε ένα πνεύμα προσευχής, ένα ψυχαναγκαστικό πνεύμα. Λέμε στον άλλο να κάνει αυτόν τον κανόνα χωρί να τον εμπνέουμε να αγαπήσει αυτή την ώρα σαν ώρα ελευθερίας, σαν ώρα ζωής. Δεν υπάρχει πιο ελεύθερη στιγμή από την προσευχή και εμείς τη ζούμε στο πιο σανιστική ώρα τότε είναι ελεύθερος ο άνθρωπος Όταν αληθινά προσεύγεται ο άνθρωπος τότε ζει τότε υπάρχει, τότε πατά στα πόδια του, τότε είναι ελεύθερος τότε είναι ερωτευμένο. Εάν αυτό δεν το αναζητήσουμε τότε είμαστε εξαιρετικά φτωχοί και γι' αυτό το λόγο είμαστε δούλοι στην ακυδεία η ακυδεία παίρνει δύναμη γιατί λείπει η προσευχή. Γιατί δεν έχουμε υποψιαστεί την χαρά που δίνει η προσευχή. Συνεχίζει κάπου αλλού ο Άγιος Ιωάννης. Όλα τα άλλα πάθη καταπολεμούνται με μια αντίστοιχη αρετή το καθένα. Έχουμε εγωισμό με ταπείνωση. Έχουμε σκληροκαρδία με αγάπη. Έχουμε υποκρισία με ειλικρίνεια, με μετάνοια. Η όμως λέει και η οκνηρία... Συγγνώμη. Η ακιδεία όμως είναι ένας ψυχικός θάνατος που περιέχει όλα τα κακά. Τις περισσότερες φορές οι αιτίες που αμαρτάνουμε είναι αυτή η ακιδία, Η έλλειψη ενδιαφέροντος. Τι συγκλονιστικό πράγμα, τι αίσθηση, θά, ω μη θανάτου είναι να μην έχεις ενδιαφέρον για τη ζωή. Να μην έχει ενδιαφέρον για τίποτα. Έχει μια αίσθηση ενό. πώς να το πούμε, δεν μπορούμε, μπορούμε να βρούμε τη λέξη την κατάλληλη. Αλλά αυτή η αίσθηση της αδιαφορίας για όλα... να μην συγκινήσει με τα ονόματα... τα ονόματα να έχουν χάσει το περιεχόμενό τους... να ακούσει αγάπη και να μην σε αδιάφορος... να τα πίνους και να μην σε αγγίζει... να ακούσει Χριστός και να μην συγκινήσει... να ακούσει Παναγία και να λες είναι μυθολογήματα αυτά... η απουσία, η έλλειψη δύναμη στα ονόματα... και η κατάσταση αδιαφορίας... Είναι ένας ψυχικός θάνατος που περιέχει όλα τα κακά. Όπως για παράδειγμα, ας το μεταφράσουμε αυτό σε ψυχολογικό επίπεδο. Όταν ο άνθρωπος νιώθει κουρασμένος, ε, πώς εκφράζεται η κόποσή του. Συνήθως δεν αισθάνεται, δεν συγκινείται, δεν κλαίει, δεν χαίρεται και μένει μια αίσθηση παγωμάρας. Αυτό ο άνθρωπος μπορεί να το πάθει από τον πολύ κόπο, από τον τρόπο που ζούμε που, τα, που ζούμε τα πράγματα χωρίς προσανατολισμό βιαστικά είτε από πολλήν πόνο που δεν μπορεί να διαχειριστεί με έναν τρόπο καθολικόν τρόπο, δηλαδή όλη του ύπαρξη να είναι ενεργοποιημένη για να βρει έναν λόγο να, μεταβλη, να, με, να αντιμετωπίσει, να διαχειριστεί, να μεταποιήσει αυτή την κατάσταση της οδύνης, του πόνου της θλίψεως και σύντο χρόνο δεν έχει απεριοριστες αντοχές ο ψυχισμός του ανθρώπου και αρχίζει να καταβάλει το συναισθηματικό του κόσμο Όπω ένα άνθρωπος που περνά μια θλίψη, μια δυσκολία στη ζωή, για να τη διαχείριστεί. κανή, αναπτύσσει, αναπτύσσεται νοητικά. Αναπτύσσεται ο άνθρωπος εγκεφαλικά. Ένα μικρό παιδί που δεν περνά καλά στο σπίτι, που έχει δύσκολες καταστάσεις, για να τα αντιμετωπίσει, υψώνεται σαν άμυνες του. Οι άμυνες του είναι να φτιάξει διάφορα προσωπεία, να γίνει πιο ευέλικτο, πιο προσαρμοστικό στην κάθε περίσταση, για να γίνει αγαπιωτός στους γονείς να δει διαφορετικά τα πράγματα στον χώρο του σιγά σιγά όμως αποκτά τέτοιες μάσκες τέτοια προσωπία που δεν ξέρει και το ίδιο ποιο είναι μπορεί να γίνει πανέξυπνος παιδιά τα οποία ζουν σε δύσκολες οικογενειακές καταστάσεις τραυματικές αποδικηλικές είναι πανέξυπνος όταν μεγαλώσουν αλλά είναι παγωμένο το συναισθημά του. αυτός ο κόπο. Θα φέρει να πάγουμε το συναισθήματος αυτό το συναισθήμα από τη στιγμή που θα αρχίσει να επανακάμπτει, να, να αιματώνεται ξανά, να ενεργοποιείται, αρχίζει να βρει, μια, να βρει και μία ισορροπία. Έτσι λοιπόν και στην πνευματική οδό, στην κατάσταση αικηδείας, όταν ο άνθρωπος εθιστεί σε κάποιες καταστάσεις και κουραστεί πνευματικά και χάσουν, χάσουν τη δύναμη τους οι λέξεις, τα ονόματα, τα γεγονότα τότε αυτό σημαίνει ότι είναι ένας ψυχικός ένας πνευματικός θάνατος που περιέχει όλα τα κακά και αυτό πρέπει να βρεθεί ο τρόπος ο κωδικός εκεί να ξανααφυπνιστεί ο πνευματικός οργανισμός του ανθρώπου όπως και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έναν συναισθηματικό κόσμο κουρασμένο Δηλαδή, τον έχει, έχει μπλοκάρει τόσο πολύ ο συναισθηματικό του κόσμος, που είναι τόσο κουρασμένο που πρέπει κάνει δουλειά. ίσω και με ψυχολόγο ή ο Θεό να ευλογήσει να ξεμπλοκάρει, να αφυπνιστεί ο συναισθηματικό του κόσμο και αρχίζει να αισθάνεται ο άνθρωπο. Να λειτουργεί το συναισθημάτο, για παράδειγμα. Και εδώ αρχίζει ο άνθρωπο να μπαίνει σε μια ισορροπία. Κατά αυτή την έννοια, κατά ανάλογο τρόπο, αυτό συμβαίνει και στη πνευματική ζωή. Πόσες φορές πάμε στην εκκλησία και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα Πόσες φορές μιλούμε για πνευματικά πράγματα και δεν μετέχουμε σε αυτά αλήθινα Πόσες φορές κάνουμε τόσα τόσα πράγματα Αλλά μέσα μας υπάρχει μια, ε, υπάρχουν βαθιά μεσάνυχτα Υπάρχει μια κούραση, μια ξηρότητα Είμαστε στεγνοί εσωτερικά Δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση της ζωντάνειας Και αυτό θα γίνει θα μας πει εδώ και ο Άγιος πως γίνεται, αλλά ε, ε, η δουλειά η πνευματική θα μας οδηγήσει σε αυτήν την κατάσταση που θα, να, θα αρχίσει να ε, παίρνει, παίρνει μπρο ο πνευματικός μας οργανισμός και θα αισθανόμαστε. Το μεγάλο μα πρόβλημα, το μεγάλο μα πρόβλημα, όλων μας όλων μα είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι ότι δεν πήρε μπρος η μηχανή. Και δεν συγκινούμεθα και δεν, και δεν αγαπούμε την κοινωνία με τον Θεό τη θεωρούμε πολύ άχρηστη πολύ αδιάφορη και πολλές φορές πολύ ανουσία. όταν δεν πει μπρος η μηχανή δεν πάει να είμαστε οι καλύτεροι θεολόγοι οι πιο φιλάνθρωποι να κάνουμε τα μεγαλύτερα κοινωνικά έργα οι πιο έξυπνοι δεν έχει νόημα πες ότι άλλαξες σε όλο τον κόσμο κι είσαι ένα θαυμάσιο άνθρωπο. Αν δεν πάρει μπρο η μηχανή, να αρχίσει να αισθάνεται ο άνθρωπο, να αισθάνεται. Να αντιλαμβάνεται, εσωτερικά να αντιλαμβάνεται. Και να χαίρεται την παρουσία του Θεού και όλα να, γίνε, να είναι μια ανάπαυση, μια ευλογία, μια ειρήνη εσωτερική που βγαίνει και εξωτερικά. Δεν γίνεται τίποτα τότε. Δεν αλλοιώνουμε τον άλλον άνθρωπο αν το καταλάβουμε πώ λειτουργεί. Δηλαδή βλέπω τον Γιώργο και λέω «Όχι αυτό, αυτό, αυτό, κατάλαβα, το εξηγώ και τον διόρθωσα και τον αλλοιώσα». Δεν αλλοιώνεται έτσι ο άνθρωπος. Ούτε εμεί αλλοιωνόμαστε να μας πούν κάποια πράγματα. Αλλοιωνόμαστε εάν συναντήσουμε ή αν εμείς γίνουμε τι. Γίνουμε άνθρωποι που μέσα από την κοινωνία με τον Θεό είμαστε παρουσία ειρήνη, Εκπέμπουμε ειρήνη. Ο άνθρωπο ανάπαβεται, αλλοιώνεται ή φοβάται και φεύγει. Όταν συναντήσει ο άνθρωπος ειρήνη ή θα κάτσει και θα αναπαυθεί, θα φοβηθεί και θα φύγει, δεν θα αντέξει. Μόνο έτσι μπορεί αληθινά να αλλοιωθεί ο άνθρωπος. Όχι με τα λόγια. Αυτή όμως η ειρήνη έρχεται εφόσον μπει, τεθεί σε λειτουργία ο πνευματικός μας οργανισμός. Η πνευματική μας αίσθηση. Δεν έχουμε ανάγκη από το να μας πούν σήμερα τι είναι αμαρτία και δεν είναι αμαρτία. Όχι. Ούτε τι είναι πορνεία και δεν είναι πορνεία. Είναι αστεία πράγματα αυτά. Έχουμε ανάγκη σήμερα να αποκτήσουμε πνευματική αίσθηση. Αν αποκτήσουμε πνευματική αίσθηση, τότε και εμεί ήδη προσωπικά θα καταλάβουμε τι είναι πορνεία και τι δεν είναι πορνεία. Τι νόημα έχει να καταλάβουμε τι είναι αμαρτία και δεν είναι αμαρτία. Ο άνθρωπος δεν, δεν συγκινείται και δεν έχει πνευματικών αισθητήριων δεν είχε πνευματική αίσθηση και μεθα πνευματικά ανέσθητη. Η ακηδία λοιπόν είναι η πνευματική αναισθησία. Η Ανδρία ψυχή κατόρθωσε να αναστήσει τον νου που ήταν νεκρός. Η ακηδία όμως και η οκνηρία κατόρθωσαν να σκορπίσουν όλο τον πλούτο της ψυχής. Εφόσον και η ακηδία είναι ένα από τα οκτώ πρωταρχικά πάθη της ψυχής, μιλάει για τα θανάσιμα πάθη, και μάλιστα το βαρύτερο, ας το αντιμετωπίσουμε και αυτό αναλόγως όπως και τα άλλα. Πλην, ας προσθέσουμε και τούτο. Όταν δεν γίνεται ψαλμοδία και ακολουθία, η ακιδεία δεν παρουσιάζεται. Και όταν τελειώσει και όταν ο κανόνα της προσευχή, τότε άνοιξαν οι οφθαλμοί. Τον καιρό της ακιδείας φαίνονται οι βιαστές. Να τώρα μιλά για το πώς θεραπεύεται η ακιδεία. Η Βασιλεία των Ινωρώνων βιάζεται και βιαστεί είναι αυτήν. Ασφαλώς ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Ασφαλώς ο Θεός θέλει να μας σώσει όλους. Αλλά τον άλλο δεν το σώσεις με το ζόρι. Και να το δώσεις στον παράδεισο, αν δεν έχει τη δυνατότητα να τον αντιληφθεί θα ζει κόλαση. Συνεπώς λοιπόν... Ο βιασμός είναι το να είμεθα σε εγρήγορση, να είμεθα αφυπνισμένοι, ξύπνοι, να είναι ανοιχτή οφθαλμί μα μας για να βλέπουμε τα δώρα του Θεού, να τα γευόμαστε, να τα εισπράττουμε, να τα αφομιώνουμε. Τον καιρό της ακυδείας φαίνονται βιαστέ και τίποτε άλλο δεν προξενεί στον χριστιανό τόσο Στεφάνου όσο η ακυδεία. Πρόσεξε καλά και θα την αντιληφθείς να μην αφήνεις τα πόδια πρόσεξε καλά και θα την αντιληφθείς να μην αφήνει τα πόδια σε όρθια στάση μόλις πας να προσευχείς σε όρθια θα σε κάτσεις και να μας πρόχνουν όταν καθόμαστε να γέρνουμε στον τοίχο μας προτρέπει επίσης να κοιτάζουμε έξω από το παράθυρο δημιουργώντα φανταστικά κτυπήματα και βήματα ποδιών εκείνος που πενθεί τον εαυτό του δεν γνωρίζει τι θα πει Ακηδία Εμείς λέμε ότι μετανοούμε Ότι γνωρίζουμε τις αμαρτίες μας Τις λέμε έτσι ψηλά γράμματα επιδερμικά Λέμε αμάρτηση εκείνο τελειώνουμε Αν αυτό μας ενοχλεί πραγματικά Και έχουμε πένθος Όχι πένθος μελαγχολία και καταθλίψεως Αλλά πένθος που έχει ελπίδα μέσα του Που έχει χαρά μέσα του Τότε είμαστε τόσο Τραυματισμένοι που δεν ξέρουμε τι είναι ακηδία Δεν είναι δυνατό να είναι να βρίσκεται σε κατάσταση ακηδεία και ανέμει προσπαθεί ένα άνθρωπο που ενδιαφέρεται για μια κοπέλα που αυτό τον πονεί, η άρνησή τη του γεννά μια στενοχωρία και το ξαναπροσπαθεί, και το ξαναπροσπαθεί, είναι σε γρήγορη, προσπαθεί να αρέσει, προσπαθεί να ενθουσιάσει, προσπαθεί να πουλήσει για να αγοράσει. Κατά αυτήν την έννοια λοιπόν, ο άνθρωπο που πενθεί και ενδιαφέρεται για κάτι είναι, δεν, μπορεί, δεν ξέρει τι θα πει ακηδεία, τι σημαίνει αδράνεια. Στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης κάνει ένα διάλογο φανταστικό με την ακήδια. Λέγε μας λοιπόν κι εσύ παράλυτε και έκλυτε. ποιος είναι ο κακός γονεύς σου, μιλάει με την ακήδια. Ποια είναι τα τέκνα σου, ποιοι είναι αυτοί που σε πολεμούν και ποιος είναι ο φωνευτής σου. Αυτός διαναγκαζόμενος θα μας αποκρινότανε. Εγώ σε αυτούς που ασκούν πραγματικά τη ζωή της υπακοής, ουκέχο που την κεφαλήν κλίνε. Σε όσους έχω τόπο, τους ευρίσκω στην ησυχία και συζώ μαζί τους. Δηλαδή, τον άνθρωπος είναι μόνος και δεν είναι σε δράση και δεν έχει κοινωνία με τον Θεόν, βρίσκει χώρο η ακιδεία και τους πολεμάει. Οι δικές μου μητέρες είναι πολλές και διάφορες. Και ποι, τι γεννάει την ακιδεία. Άλλοτε, η ψυχική αναισθησία. Όταν ο άνθρωπος έχει μια θυμία και όχι μόνο από πνευματικούς λόγους, όταν ψυχολογικά δεν είναι καλό ο άνθρωπος και νιώθει κουρασμένος και νιώθει μια αναισθησία όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν μπορεί να χαίρεται, να λυπάτε. Άλλοτε, η ψυχική αναισθησία. Άλλοτε, η λησμοσύνη των άνων. Όταν δεν έχουμε ενδιαφέρον γι' αυτόν τον λόγο που ήρθαμε στον κόσμο όταν δεν ενδιαφερόμαστε για την αλήθεια άλλοτε η λισμοσύνη των άνω και μερικές φορές η υπερβολική κόπωση, η σωματική κόπωση είτε ψυχική λέει είτε σωματική προσέξτε είτε η ψυχή είτε η σωματική κόπωση φέρουν την αγκηδεία αλλά γιατί κουραζόμαστε λέμε έχω σωματική κόπωση για τη σωματική κόπωση δεν ευθύνομαι πολλές φορές κάποιες φορές μπορεί να μην ευθύνομαι τις περισσότερες όμως φορές ευθυνόμαστε επιλέγουμε εμείς να είμαστε κορασμένοι σωματικά γιατί αλλού είναι ο νους μας αλλού είναι οι απαιτήσεις μας αλλού είναι οι προσδοκίες μας αλλού είναι τα σημαντικά για μας όχι το άνω, το πορτοφόλι μας ή το σπίτι μας ή οι υποθέσεις μας όταν λοιπόν έχουμε λησμοσύνη τον άνω και ψυχική αναισθησία άλλο δεν είναι το ενδιαφέρον μας και για αυτό το άλλο θα τρέξουμε, θα κάνουμε τα πάντα. Έτσι η ψυκόπωση. λέμε, μα τι να κάνω, πολλές δουλειές, έτσι ζούμε σήμερα, αυτές είναι οι της εποχής μας. Τόσες ή τόσες θέλουμε εμείς ή έτσι θέλουμε να ζούμε. Αυτό είναι επιλογές. Αυτές οι επιλογές όμως δεν αφήνουν να είναι την ύπαρξή μας. Τα ειδικά μου τέκνα είναι οι μετακίνησει από τον έναν τόπο στον άλλον που γίνονται μαζί μου που γίνονται μαζί μου η παρακοή των πνευματικών πατέρα η λησμοσύνη της κρίσεως και μερικές φορές συγκατάληψη της πνευματικής ζωής η ακίδια τη φέρνει να από τόπο σε τόπο είναι τέκνα η παρακοή να εμπιστεύεται δηλαδή ο άνθρωπος στον λογισμό του όταν λέει εδώ υπακοή δεν εννοεί μια υποταγή σε έναν πνευματικό καταργώντας την προσωπικότητα αλλά είναι η υπακοή η υπεποίθηση μας, η βεβαιότητα του δικού μας λογισμού που γίνεται κατάσταση ζωής όταν αυτό είναι τελείως άστοχο και δεν είμαστε ανοιχτοί σε μια αλλίωση πραγματική. Αυτό λοιπόν το στερεότυπο αυτή η στατικότητα της υπάρξεως μας μας γεννά την ανάγκη να μετακινούμεθα από τόπο σε τόπο. Γιατί πάντα η έλλειψη από κάτι γεννά την ανάγκη για κάτι αντίστοιχο που θα καλύψει αυτή την έλλειψη όταν ο άνθρωπος είναι στατικός εσωτερικά είναι σε κατάσταση στάσεως και όχι κινήσεως και δράσεως και εμπειρίας ζωής τότε αναγκάζεται εξωτερικά να θέλει να κάνει πολλά πράγματα κινείται από κατάσταση σε κατάσταση αν όμως μέσα σου βρήκε κάποιο θησαυρό και υπήρξε κάποια κίνηση είσαι καθιστός και κινείσαι παντού Κάποτε έλεγαν έναν μοναχό, Τι κάνει εδώ, Λέει τον τόπο. Αυτό ήταν, ήταν χώρο του. Ήταν χώρο αιωνιότητα. Και δεν κατάλαβαν οι Τι κάνει εδώ, Του λέει τώρα μοναχό, Τι κάνει εδώ πέρα. Έλα έξω να κάνει έργο. Λέει κρατά τον τόπο. Κρατάω τον τόπο... Η, ασ... η ακινησία αυτού είναι η μεγαλύτερη δράση. Εμεί γιατί τρέχουμε, Γιατί θέλουμε να κάνουμε πολλά. Γιατί μετακινούμεθα από πράγμα σε πράγμα, σε πράγμα, κατάσταση, κατάσταση, από τόπο σε τόπο. Και έχουμε τον ακάθιστο. Γιατί έχουμε στάση εσωτερική. Δεν κινείται τίποτα πραγματικά μέσα μας. Και μας κάνουν τα διαβόλια. Και δεν ησυχάζουμε. Αυτή δηλαδή έρχεται η ακινησία αυτή να με αντιδράσει και να κάνω κάτι να τρέξω. Ακόμα α μην το πούμε πνευματικά. Και ψυχολογικά ακόμα. Ένας άνθρωπος που μπορεί να συγκινηθεί. ...και να χαρεί με κάτι απλό... ...δεν έχετε την αντιατρέχεια από εδώ και από εκεί. Άνθρωπος ο οποίος δεν συγκινείται συναισθηματικά... ...κινείται τελείω εγκεφαλικός... ...και τα πράγματα νομίζουν τα ζει... ...και τα γεύεται... ...θέλει να κινείται παντού. Θέλει να βλέπει. Θέλει να πιάνει. Θέλει να κινείται από κατάσταση σε κατάσταση. Θέλει να δημιουργεί. Υποτίθεται ότι αυτό είναι δημιουργία. Οι δικοί μου αντίπαλοι από τους οποίους τώρα έχω δεθεί είναι η ψαλμοδία και το εργόχειρο. Εννοεί την προσευχή και το εργόχειρο που συνδέεται με την προσευχή, όχι εννοεί την απασχόληση. Εχθρική σε μένα είναι οι σκέψεις του θανάτου. Όταν σκεφτεί ο άνθρωπος στο θανάτο αφυπνίζεται ότι πρέπει κάτι να κάνει. Πρέπει να κάνει μια ετοιμασία. Όταν λοιπόν έχεις έναν αντίπαλο τόσο δυνατόν κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν φοβάται τον θάνατο. Και η δυσκολία του ανθρώπου είναι πάντα είμαι έτοιμο. είμαι έτοιμο να το διαχειριστώ, έχει αντιμετωπιστεί μέσα μου. Αυτό το πράγμα λοιπόν σε κάνει να κινηθείς, κάτι πρέπει να κάνω, να κάνω μια ετοιμασία, να τακτοποιήσω τα πράγματα μέσα μου, να βρω τον εαυτό μου. Να βρω τον Θεό. Ο χρόνος μου περνάει. Τον έχω αξιοποιήσει. Είναι πολύ καλό οι άνθρωποι. Δέστε να θυσιάζονται. Και για πράγματα ιδανικά. Αλλά πάντα εγώ προσωπικά, πάντα με σκανδάλιζε αυτή η ιδέα. Κανείς να πεθάνει για την πατρίδα του. Καλά κάνει. Και είναι ορισμό. Και αυτός ο ορισμό το σώζει. Αλλά και αυτός ο χρόνος που μα δόθηκε να παρεύχει για άλλο σκοπό είναι. Είναι για να γιάσουμε. Όχι να γίνουμε ήρωες, δεν ξέρω, μπορεί να είναι λάθος. Αλλά αυτός ο χρόνος που μας δόθηκε είναι χρόνος μετανοίας, το κάθε λεπτό είναι πολύτιμο. Όταν λέει ο Κύριος μας θα ακριθούμε για έναν αργό λόγο, θέλει να δείξει πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος. Και ο πανικός που μας πιάνει μπροστά στο θάνατο είναι γιατί ίσως δεν διαχειριστήκαμε σωστά τον χρόνο. Και λίγος χρόνος μας μέρει ακόμα να επενδύσουμε στο αιώνιο. Αν ο άνθρωπος δεν δει ότι ο χρόνος είναι η επένδυση του αιωνίου, τότε δεν εκτιμά το χρόνο του. Ο χρόνος βέβαια έτσι, στην πλάκα. Εχθρική σε μένα είναι η σκέψη του θανάτου. Αλλά εκείνη που με θανατώνει τελείως είναι η προσευχή. Που με ενωμένει με την βεβαία ελπίδα των μελών των αγαθών. για το ποιο όμως λέει γέννησε την προσευχή ερωτήσατε την ιδία τι σημαίνει αυτό αυτό είναι εντυπωσιακό λέει λοιπόν ότι η προσευχή είναι αυτή που θανάτωνε να κυρία γιατί αν ο άνθρωπος βιάσει τον εαυτό του γι' αυτό μιλήσε βιασμό και μπει σε λειτουργία προσευχής ο Θεός θα ανταποκριθεί και θα γλυκάνει την καρδιά μας και θα εξαφανιστεί η αθυμία αυτή η μελαγχολία και θα έλθει η χαρά και ανάπαυση στην καρδιά του και λέει, Ποιο γέννησε την προσευχή, Ρωτήσατε την ίδια. Γιατί, γιατί η ίδια θα μα πει, Γιατί η ίδια έχει τη χαρά. Η χαρά που περιέχει την προσευχή, η ειρήνη που περιέχει την προσευχή, ο των Χριστών που περιέχει προσευχή, είναι η αιτία που γίνεται την προσευχή, δηλαδή αυτή η ίδια. Όπω, Ποιο γέννησε τον ερώτα, Ρωτήσατε τον ερώτα. Η, ανά, η χαρά που έχει η ενότητα δύο ανθρώπων, Αυτό το ίδιο το γεγονό. Ποιος γίνεται την προσευχή; Αυτή η ίδια που είναι έρωτας. Κοινωνία με τον Θεό. Θέλετε να αρτήστε μέχρι εδώ κάτι. Είπαμε, σχέσεις τη σχέση μας με τον μπορούμε να τη σχέση μας με τον Θεό. Σωστά. Ε, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δείξουμε ότι κανείς μας την προαίρεση στον και θα μας πάρει την καρδογμία. Δεν είναι λίγο πρόβλημα. Βέβαια. Βοηθάει και αυτό. Δηλαδή όταν κανείς δείξει φιλανθρωπία και αγάπη είναι κάτι που συγκινεί τον Θεό. Και μπορεί να μας δώσει την χάρη του για να αποθήσουμε την προσευχή μετά. Mm. Και να έχουμε προσευχή. Mm. Αλλά είναι παράλληλα αυτά. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Mm. Θα δούμε τώρα ένα άλλο κεφάλαιο όσος ο χρόνος μας μένει και θα συνεχίσουμε αν θέλει ο Θεός την επόμενη Τρίτη, ένα άλλο κεφάλαιο του Αγίου Ιωάννου περικαταλλαλειάς, δηλαδή περικατακρίσεως. Γιατί όταν ο άνθρωπος έχει ακυδεία, συνήθως ασχολείται με τους άλλους και μάλιστα με τρόπον κατακριτικών. Πάντως ξέρετε αυτό που βλέπουμε στον Άγιο Ιωάννη και σε άλλους πατέρες, Ακούμε λέξεις και περιγράφουν τόσο όμορφα που μας γίνονται τόσο γοητευτική περιγραφή τους και τόσο πρακτική. Εμείς συνηθίζουμε να μιλούμε τελείως θεωρητικά. Αυτή είναι η πρακτική και η πράξη τους είναι τόσο διεσδυτική, τόσο αληθινή, που αποκαθιστούν την ομορφιά των ονομάτων που εμείς χάσαμε. Εμείς στην Εκκλησία ακούμε πράγματα ε, περί ή περιπαθών με τέτοιον τρόπο που μας γίνονται τελείως, μας φέρνουν μία αποστροφή Οι Άγιοι μας, έτσι όπως θα δίνουν στην πραγματική τους διάσταση, με τέτοια διαστητικότητα μας κινούνται ενδιαφέρον και έτσι μια αποστροφη οι αγιοι μας ετσι οπως τα δινουν στην πραγματικη του διασταση με τετοια διαστητικοτητα μας το ενδιαφερον και ετσι μια αισθηση περι που λέμε τα ακούσαμε χίλιες φορές τα ακούς από τον Άγιο εδώ και σε ένα πρώτη φορά τα ακούς δέστε πως τα, τα λέει κανείς από όσου σκέπτονται ορθά δεν θα έχει νομίζω αντίρρηση ότι καταλαλία λαλειά γεννάται. Από τι γεννάται. Τι μπορεί να φανταστεί κανεί, Γεννάται λέει από το μίσος και τη μνησικακία. Γιατί. Μα θα πει κάποιος εγώ καταλαλώ, κατακρίνω κάποιον με τον οποίο δεν τον ξέρω καν. Απλώς είδα κάτι και με ενόχλησε. Αυτός ο κάποιος όμως που με ενόχλησε αντιπροσωπεύει για τη συνείδησή μου ένα άλλο προσωπή, μια κατάσταση την οποία βδελίσουν, μισό, μνησή, Μου θυμίζει κάτι. Απεικονίζει κάτι για μένα. Άρα δεν είναι άσχετο. Όταν έχεις αγάπη θέλεις να αναπαύσεις, να δικαιολογήσει τον άνθρωπο. Όταν θέλεις να τον κατακρίνεις σημαίνει ότι έχεις ένα μίσος μέσα σου. Μα θα πει κάποιος... Με είναι δυνατόν εγώ να μισώ τον άντρα μου, τη γυναίκα μου που κατα... κατηγορώ, το παιδί μου, τον πατέρα μου, τη μάνα μου. Συμβαίνει τότε να μισώ, να μισει κακό. Τι συμβαίνει τότε. Τότε πολλές φορές μισώ τον ίδιο τον εαυτό μου. Γιατί στο σύντροφο μου βλέπω την επιλογή μου, βλέπω τον εαυτό μου. Στο παιδί μου βλέπω την προέκταση του εαυτού μου βλέπω τον ίδιο τον εαυτό μου, βλέπω την αποτυχίαν μου και μισώ την αποτυχίαν μου και την πολεμώ ενώ πρέπει να αγαπήσω τον εαυτό μου και πως θα ξεπεράσω την αποτυχίαν μου με μετάνοια αν λοιπόν αισθάνομαι ότι το παιδί μου είναι η εικόνα μου είναι η αίσθηση της αποτυχίας μου είναι η μαρτυρία της αποτυχίας μου ότι δεν έκανα όπως έπρεπε τα πράγματα ή δεν, αντα, δεν με δικαίωσε εγώ πούμε έτσι και αλλιώς αυτός πως βγήκε, αυτή πως βγήκε δεν με δικαίωσε άρα αντί εγώ να μετανοήσω και να συντριβώ για να λυκύσω και τη χάρη του Θεού και να φέρω ειρήνη και, να, και αλλίωση την καλή αλλίωση εγώ μισώ τον εαυτό μου εν τέλει, τα έργα μου Τη μαρτυρία της αποτυχίας μου. Έτσι Και σε αυτά τα πράγματα στο βάθος υπάρχει η απουσία της μετάνοιας και της συμβιλίωσης και υπάρχει το μίσος και η μνησικακία. <κυρίζει> Γι' αυτό και την ετοποθετήσαμε στη σειρά της μετά τους προγόνους της. Καταλαλιά σημαίνει γέννημα του μίσους. Αν πραγματικά θέλουμε να δούμε, αν αγαπούμε αληθίνα κάποιον άνθρωπο, βλέπουμε αν τον κατακρίνουμε ή όχι. Ασθένεια λεπτή, αλλά και παχιά. Φαίνεται ασύματο, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Παχιά βδέλα, κρυμμένη και αφανής, που απορροφά και εξαφανίζει το αίμα της αγάπης. Σαν μια βδέλα, έρχεται στο οργανισμό και μου κάνει αφέμαξη που ρουφά όλο το αίμα, λέει, της αγάπης, σημαίνει υπόκρισης αγάπης. Γιατί λέμε εγώ του ταλιά λέω από αγάπη. Τον θαύω από αγάπη. Για να διορθωθεί. <ΣΣ> αιτία της ακαθαρσίας. Αυτό που κατακρίνεις, σε αυτό θα πέσεις, σε αυτό θα αμαρτήσεις. Αυτό είναι πνευματικός νόμος. Αιτία του βάρους της καρδιάς. εξαφάνισή της αγνότητος. Δείστε τι όμορφο που τα λέει, πω, πω, πω. Υπάρχουν, λέει, κόρε που διαπράττουν έσχη χωρί να κοκκινίζουν. Υπάρχουν και άλλε, οι οποίε φαίνονται ντροπαλέ και όμω διαπράττουν κρυφά χειρότερα έσχη από τι προηγούμενε. Από τότε το ήξερε ο Άγιο. Ήταν κόλπο. Είναι διαχρονικό γεγονό αυτό. Κάτι παρόμοιο παρατηρούμε και στα πάθη τη ατιμία. Τέτοιε κόρε είναι η υποκρισία, η πονηρία, η λύπη, η μνησικακία, η εσωτερική καταλαλιά τη καρδιά. Άλλη εντύπωση δημούν εξωτερικά και άλλο είναι ο στόχο του. Είδατε πόσα πάθη είναι πιο βαριά από αυτά που εμείς νομίζουμε. Δέστε τι λέει. Τέτοιε κόρε που φαίνονται ντροπαλέ, αλλά κρυφά τι κάνουν οι άθλιε, τέτοιε κόρε είναι η υποκρισία, η πονηρία, η λύπη, η μνησικακία, η εσωτερική καταλαλιά της καρδιάς. Άκουσα μερικούς να καταλαλούν και τους επέπληξα. Και για να δικαιολογηθούν οι εργάτες αυτοί του κακού, μου απήντησαν ότι το έκαναν από αγάπη και ενδιαφέρον προς αυτό που κατέκρινα. Εγώ τότε τους είπα να την αφήσουν αυτού του είδους την αγάπη και να μην διαψευστεί εκείνος που είπε. Τον καταλαλούν τα λάθρα το πλησίον αυτού τούτων εξεδίωκων. Ιάν ότι αγαπάς τον άλλον, ας προσεύχεσαι μυστικά γι' αυτόν και α μην τον κακολογείς. Διότι αυτός ο τρόπος της αγάπης είναι ευπρόσδεκτος προς τον Κύριο. Απλά πράγματα, ξεκάθαρα πράγματα, δεν χρειάζεται να φιλοσοφήσουμε. Επιπλέον, α μην λησμονείς και τούτο. Και έτσι οπωσδήποτε, θα συνέλθεις και θα παύσει να κρίνεις αυτόν που έσφαλε ο Ιούδας ανήκε στην χωρία των μαθητών ενώ ληστείς στην χωρία των φωνέων και είναι άξιο θαυμασμού πως μέσα σε μια στιγμή ο ένας επίρε την θέση του άλλου αυτό τι λέει ότι δεν υπάρχει ηθικός, ηθικές βεβαιότητες και νόμοι είναι η ανατροπή τη ηθική κοσμική τάξεω που είναι μαυρό άσπρα τα πράγματα και θεωρούμε δεδομένα. Αυτό είναι από καλή οικογένεια, καλό παιδί, τελείωσε. Έτσι γεννήθηκε, έτσι θα πεθάνει. Mm. Και άλλο είναι από κακή, κακή κακό παιδί, έτσι γεννήθηκε, έτσι θα πεθάνει. Mm. Τελείωσε. Mm. Τα γονίδια του. Mm. Δεν είναι από τίποτα σίγουρο. Για τίποτα δεν μπορούμε να έχουμε ντάμπελα για κανέναν. Mm. Αυτό είναι ένα σαλίτη, τελείωσε. Αυτό είναι ένα ναρκωμανίτη, τελείωσε. Για το Θεό δεν υπάρχει ούτε αλήτης, ούτε ναρκωμανής, ούτε πεκρίς ούτε πόρνος Για το Θεό υπάρχει ο πολύτιμός άνθρωπος που κάθε στιγμή μπορεί ένας να πάρει τη θέση του άλλου Ο ένας να γίνει ούδας και ο άλλος να γίνει λιστής. Γι' αυτό το να μπαίνουμε σε μια δικασία να κρίνουμε τα πράγματα είναι τελείω άστοχο πνευματικά Δεν ισχύει καθόλου και η Εκκλησία οφείλει τέτοια αντιμετώπιση να έχει έναντι τον ανθρώπο, αν είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και οι ποιμένες και οι χριστιανοί και τα μέλη τη Εκκλησίας. Δεν μπορούμε να λέμε οι καλοί και οι κακοί. Οι χριστιανοί και οι μη χριστιανοί. Είναι καλό παιδί, είναι ποκαλί οικογένεια. Τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα. Όταν λε ότι αυτό είναι αποκαλί οικογένεια και καλό παιδί, κατακρίνεις. Γιατί, γιατί λε κάποιοι άλλοι δεν είναι. Το να πει ότι κάποιο είναι καλό παιδί είναι σούπερ κατάκριση. Γιατί σημαίνει ότι οι άλλοι δεν είναι. Μέσα σου έχει διαχωρίσει του καλούς και του κακού. Έτσι δεν είναι, υπάρχει κάτι άλλο. Εκτό αν πει ότι όλοι είναι οι καλοί. Πάω πά σου. Και να έχει μέτρη για όλου. Αν όταν λε όμω είναι καλό παιδί και άλλο είναι κακό παιδί, είναι δικό μου και μη δικό μου, υπάρχει πρόβλημα εδώ. Το πνεύμα του Χριστού θέλει δεν τον ενδιαφέρει ποιοι είναι καλοί και κακοί το ενδιαφέρει όλοι να βρουν τη χαρά Αν έχουμε τέτοιο είδο δεν θα μπορούμε να κατακρίνουμε Όποιος θέλει να νικήσει το πνεύμα της καταλαλιάς ας επιρρύπτει την κατηγορία όχι στον άνθρωπο που αμάρτησε αλλά στο δαίμονα που τον έσπρωξε στην αμαρτία διότι κανείς δεν θέλει να αμαρτήσει στον Θεό μολονότι όλοι αυτοπροαίρετα αμαρτάνομαι. Τι ωραίο που είναι αυτό, ε. Τι θέλει να πει, ότι η φύση μας τελικά δεν έχει ανάπαυση μακριά από τον Θεό στην αμαρτία. Δηλαδή, αν τιμούσαμε την φύση μας θα αρνούμαστε την αμαρτία, θέλαμε τον Θεό. Αλλά να που πολεμούμε την ίδια τον εαυτό μας με το να αμαρτάνομαι αυτοπροαίρετα Είδα άνθρωπο που φανερά μάρτισε αλλά μυστικά μετενόησε. Και αυτόν που εγώ τον σαν ανήθικον, ο Θεός τον θεωρούσε, θεωρούσε αγνό, διότι με τη μετάνοια του είχε πλήρωσε εξευμενήσει. Ξέρουμε λοιπόν αυτός που αμαρτάνει φανερά και το μάθαμε τι μετάνοια έχει κρυφά. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν να αποκατασταθεί στη συνείδηση των ανθρώπων, να βγει η δημοσία να πει μετενόησα, με συγχώρησε ο Θεός. Δεν μπορεί γίνει αυτό το πράγμα. Πόσο Ποιο σκληρεί και από τον ίδιο των θεών. Δεν ξέρουμε λοιπόν τη μετάνοια του ανθρώπου, τις προϋποθέσεις που είχε, τις ηθίκε που αμάρτησε και τη μετάνοια που έχει. αυτόν που σου κατακρίνει τον πλησίο, ποτέ μην το σεβαστείς αλλά μάλλον να του υπείς mm. Τι να του πει. Πολλοί ρωτούν αυτό το πράγμα. πάτερ μου, κατακρίνει. Τι να κάνω. Σταμάτησε, αδελφή, θα... αδελφέ, θα του πει. Εγώ καθημερινώς σφάλω σε χειρότερα. Και πώ μπορώ να κατακρίνω τον άλλον, δεν είπε Μην κατακρίνεις Ρε λέει. Αλλά τι λέει, Πέρε την αμαρτία πάνω του και λέει Μα εγώ καθημερινά, αμαρτάνω. Πώ να κατηγορήσω τον άλλον, δεν τον κατακρίνει τον άλλο που ό,τι κατακρίνει, το θέτει το πρόβλημα στον εαυτό του. Δέστε διάκριση. Λέμε, Αχ, τυχαία μου βγήκε αυτή η κουβέντα. Ποτέ τίποτα τυχαίο δεν λέγεται. Και αυτό τυχαία του βγήκε και το άλλο τυχαία θα του πει. είπα Παπά μην κατακρίνουμε. Είναι αμαρκή η κατάκριση, μην κατακρίνεις. Τυχαία δεν βγαίνει γι' αυτό. Δεν είναι τυχαία. Από τα λόγια μας φαίνεται η κατάστασή μας. Φαίνεται σε, σε, σε, σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε και ποιο το πνεύμα μας. Έτσι λέει με αυτήν την τοποθέτηση. Θα έχεις δύο ωφέλη. Με ένα φάρμακο θα θεραπεύσεις και τον εαυτό σου και τον πλησίον. Άλλο παράγμα Μία οδός και μάλιστα από τις σύντομε που οδηγούν στην άφεση των παραπτωμάτων είναι το να μην κρίνομαι. Θέλει κανείς μια σύντομη οδό, εύκολη οδό. Αν είμαστε έξυπνοι, πρέπει να είμαστε έξυπνοι, θα βρούμε ένα σύντομο δρόμο να σωθούμε. Ένα σύντομο δρόμο που την χάνουμε τις αφέσεις των αμαρτίων. Λέει εφόσον είναι αληθινός ο λόγος του Κυρίου, μην κρίνετε και ουμί κρυθείτε όπως δεν συμβιβάζεται η φωτιά με το νερό έτσι και η κατάκριση με εκείνον που αγαπά τη μετάνοια δηλαδή η κατάκριση σβήνει τη μετάνοια όπως, φω... το... όπως το νερό με τη φωτιά ακόμη και την ώρα του θανάτου του αν ειδείς κάποιο να μαρτάνει, μήτε τότε να τον κατακρίνεις διότι η απόφαση του Θεού είναι άγνωστη στους ανθρώπους. Μερικοί που έπεσαν φανερά σε μεγάλα αμαρτήματα, κρυφα έπραξαν πολύ μεγαλύτερα καλά. Έτσι εξαπατήθηκαν οι φιλοκατήγοροι και εκείνο που κρατούσαν στα χέρια του ήταν καπνός και όχι ηλίος. Εμείς φτιάξαμε πέντε ιδέες στο μυαλό μας συγκεκριμένες ποιος σώζεται και ποιος δεν σώζεται τι είναι αμαρτία θανάσιμη και τι είναι αμαρτία ελαφριά όμως ο Θεός γνωρίζει ποια είναι η κρίση του και ποιος θα σωθεί ας με ακούσετε ας με ακούσετε όλοι εσείς οι κακοί κριτέ των ξένων αμαρτιών αν είναι αλήθεια όπως και πράγματι είναι ότι ενώ κρίματι κρίνεται κρυθήσεστε όπως κρίνουμε θα κριθούμε τότε α είστε βέβαιοι ότι για όσα αμαρτήματα κατηγορήσαμε τον πλησίον είτε ψυχικά είτε σωματικά θα περιπέσουμε σε αυτά και δεν είναι δυνατόν να γίνει διαφορετικά εκτός θα μετανοήσουμε βέβαια ε. Αλλά αυτός είναι... Ο πνευμακρατικός νόμος είναι ξεκάθαρος. Θέλουμε λοιπόν εμείς να προφυλαχθούμε από κάποια σφάλματα που μας φαίνονται σημαντικά σε μην κρίνουμε αυτό που τα κάνει. Αν τα κρίνουμε θα πέσουμε. Αλλά και κάτι άλλο. Κάπου λέει ο Κύριος μας. Ενώ μέτρο μετρεί, μετρείτε, αντιμετρηθείστε εμείς. Λοιπόν, ο τρόπος που θα κρυθούμε τον καθορίζουμε εμείς. Ο τρόπος που θα κρυθούμε... Και καθημερινά κρινόμαστε, τον καθορίζουμε εμείς. Εμείς φτιάχνουμε έναν επί οικοί κριτήν. κριτή. Πώς, όπως κρύνουμε τους άλλους, έτσι θα κρυθούμε. Όπως μετρούμε στους άλλους, έτσι θα μας μετρηθεί. Αν λοιπόν θέλουμε να έχουμε επιικιαν στο να μας κρίνουν; αυτό με τον ίδιο τρόπο θα αφερθούμε και εμείς στους άλλους. Δεν είναι απλό. Αυτό δεν είναι σημαντικό. Αυτό δεν είναι έξυπνο. Αυτό δεν μπορεί να ελαφρύνουμε την ύπαρξή μας. Όπως λέει κάποιος ασκητής που δεν ήταν ε, συνεπής μοναχός στα καθήκοντά του, ήταν αμελής. Και έλαβαν μαρτυρία οι μοναχοί ότι πήραν είναι συνεχαμένους και τελικά σώθηκε. Και τι λέει, κράτησε ένα πράγμα, δεν έκρινε ποτέ στη ζωή του. Και όταν πήγε λέει, στον Κύριο του λέει, δεν είπες, άμα δεν κρίνω, θα με κρίνεις, μη με κρίνσουτε εσύ. Και την πέρσαι έτσι. έχει <Κι> ποσί. Δεν είναι ισχυρό πράγμα στα χέρια μας. Δεν είναι εύκολο όμως όταν κάνεις αγώνα μην κατακρίνεις. Σημαίνει ότι αλλάζει όλο το σύστημά σου. Το μέσα σου έχει αλλοιωθεί. Μπορεί να λες και εσωτερικά και εξωτερικά όταν δεν κατακρίνω. Σημαίνει ότι κάνω ένα διαρκή αγώνα με τον εαυτό μου. Και σημαίνει ότι πολεμώ το μίσος και τη μνησικακία. Και βάζω αληθινή αγάπη μέσα μου και για να μην λέμε και φιλοσοφίες πρώτα στην οικογένειά μου εμείς θέλουμε ότι η κατάκριση είναι προ το γείτονα κυρίως προς την οικογένειά μου είναι κατάκριση στους δικούς μου ανθρώπους στη γυναίκα μου, στον άνθρωπο μου, στα παιδιά μου στον φίλο μου, στον αδελφόν μου όσοι είναι αυστηροί και σχολαστικοί κριτέ των σφαλμάτων του άλλου Νικόνται από αυτό το πάθο για ποιο λόγο λέει, επειδή δεν απέκτησαν ακόμη για τη δικά του αμαρτήματα ολοκληρωτική φροντίδα, γνώση και μνήμη. Διότι όποιο αφαιρέσει το περικάλημα τη φιλαυτίας και ιδεί με ακρίβεια τα ειδικά του κακά, και τίποτε άλλο δεν θα φροντίσει πλέον στη ζωή του. Αναλογιζόμενο ότι ο χρόνο τη ζωή του δεν του επαρκεί για να πενθύσει τι ειδικέ του αμαρτίε. Έστω και αν θα ζούσε 100 έτη, και αν θα έβλεπε ολόκληρο τον Ιορδάνη ποταμό να βγαίνει από του οφθαλμού του δάκρυ. Περιεργάστηκα καλά την κατάσταση του πένθου και δεν βρήκα σε αυτήν ίχνος καταλαλιά ή κατακρίσεως Αυτό το καταλαβαίνει κανεί πέρα από το πνευματικό πένθος και στο ανθρώπινο πένθο. Όταν χάσει κάποιο δικό σου άνθρωπο, να χαλάει ο κόσμο γύρω σου και καταλαβαίνει τίποτα. Δεν έχει δύναμη να κρίνει τίποτα. Είδα μερικούς οι οποίοι μυστικά και κρυφά διαπράττουν σοβαρότατα